Κεφάλων Δέλτα, σελίδα 775 Στοιχία 1-16 Ανάγκη ενότητο στην Εκκλησία. 1. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σα έγραψα προηγουμένω, σα παρακαλώ εγώ, ο οποίο είμαι φυλακισμένο για το όνομα του κυρίου, να απολυτευτείτε κατά τρόπον άξιον τη υψηλή κλίσεω, στην οποία προσεκλήθητε από τον Θεόν. 2. Σα παρακαλώ δε να απολυτευτείτε με πάσαν ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Με μεγαλόψυχον υπομονή, ανεχόμενοι δια της αγάπης ο ένας του άλλου τα ελαττώματα. 3. Και να φροντίζετε με κάθε προσπάθεια να διατηρείτε τη μεταξύ σας ενότητα, με την οποία μας ένωσε το πνεύμα, χρησιμοποιώντα ως σύνδεσμον που θα σας δένει όλους μαζί σε ένα την ειρήνη. 4. Αποτελείται ένα ηθικόν σώμα την Εκκλησία και ένα πνεύμα ζωντανεύει το σώμα αυτό καθώς και κλείθεται με μίαν όλη σας ελπίδα της κλείσεώς σας διότι ο Θεός διαμίαν και την αυτήν βασιλεία και δια τα αυτά αγαθά εκάλεσεν όλους σας. 5. Ένας και μόνος Κύριος υπάρχει. Μίαν πίστην έχουν όλοι οι χριστιανοί. Ένα βάπτισμα έλαβαν όλοι. 6. Ένα και μόνο Θεό και Πατέρα όλων υπάρχει, αυτό που είναι πάνω από όλου δεσπότη και του οποίου η δύναμη διαχύνεται διαμέσου όλων των μελών τη Εκκλησία και ει ολόκληρον το σώμα τη, και ο οποίο κατοικεί μέσα ει όλου μα. 7. Πρέπει λοιπόν να είμεθα όλοι ένα. Εάν δε διάφορα και ποικίλα χαρίσματα και όχι τα αυτά ει όλου εδόθησαν, κατ' ουδέναν λόγον επιτρέπεται η διανομή αυτή να γίνεται αιτία χωρισμού μεταξύ σα. Διότι η διανομή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά γίνεται από Αυτόν τον Χριστόν. Εις ένα έκαστο από εμά δηλαδή, εδώ η χάρης, σύμφωνα με το μέτρον το οποίο σοφός και δικαίω χρησιμοποιεί ο Χριστός εις διανομή τη δωρεά Του. 8. Και επειδή αυτό ο Χριστός διανέμει τα χαρίσματα, δι' αυτό λέγει και η γραφή στους ψαλμούς. Όταν ανέβει δια της αναλήψης ώστε ο Χριστός υψηλάει στους ουρανών έδεσε εχμαλωτισμένους τους εχθρούς του, είτε των σατανάν και των θάνατων, και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. 9. Με το να λέγει δε η των Χριστών το ανέβη. τι άλλο σημαίνει παρά το ότι πρωτήτερα και κατέβει ο Χριστός εις τα κατώτερα μέρη της γης εν ανθρωπίσας και σταυρωθείς. 10. Ο Χριστός ο οποίος κατέβει, αυτό είναι εκείνο, ο οποίο και ανέβει επάνω από όλου του ουρανού, για να γεμίσει με την παρουσία του και τα ζωρεά του τα πάντα. 11. Και αυτό έδωκεν άλλου μεν αποστόλου, άλλου δε προφήτας, άλλου δε ευαγγελιστά, άλλου δε πειμένα και διδασκάλου. 12. Προ το σκοπό του να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο τη διακονία, με το οποίο νοικοδομείται το σώμα του Χριστού. 13. Μέχρις ότου φτάσουμε να έχουμε όλοι μίαν και την αυτήν αληθή πίστη και τελείαν γνώση του Υιού του Θεού και αυξηθόμεν στέλνον άνδρα υπό έποψη πνευματικήν και αποκτήσουμε το μέτρο της πνευματικής οριμότητος, κατά την οποία θα έχουμεν πλήρης τας δωρεάς και την ηθική τελειότητα του Χριστού. 14. Δια να μην είμεθα πλέον πνευματικός, σαλευόμενη σαν τα κύματα και φερόμενη άστατοι εδώ και εκεί από κάθε άνεμον διδασκαλίας. Αυτό δε που σαν άλλος άνεμος προκαλεί αστασίαν και ταραχήν μεταξύ σας είναι η δολή τη διδασκαλίας των πλανεμένων ανθρώπων που με πανούργα τεχνάσματα ζητούν να διαδώσουν την πλάνη. 15. Κι εκείνοι με ψεύδι και πλάνα. Εμεί όμως εμένοντες στην αληθή πίστη συνοδευομένοι με την αγάπη, α και ας προοδεύσομεν πνευματικός, μέχρις ότου εξομιοθώμεν κατά πάντα με Αυτόν ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. 16. Από αυτόν τον Χριστόν όλο το σώμα της Εκκλησίας συναρμόζεται και συντεριάζεται διεπαφής και αμέσω επικοινωνία όλων των μελών προς την πνευματική βοήθεια, την οποία χορηγεί ο Χριστός και χορηγεί την βοήθεια να αυτήν ο Χριστός, σύμφωνα με το μέτρο της προθυμίας εκάστου μέλους και με την ενέργεια και το έργο το οποίο κάθε μέλος ενεργεί και επιτελεί. Και έτσι το σώμα της Εκκλησίας δια της ενώσεώς του προς τον Χριστό και δια της χορηγήσεώς και βοηθείας που λαμβάνει από τον Χριστό συντελεί την αύξησή του προς όλων των μελών του και του συνόλου του διαμέσου της αγάπης.